Φίλε και φίλοι του Radio Music Heaven, καλησπέρα σα. Η εκπομπή X είναι και πάλι εδώ στα μικρόφωνα του σταθμού Μιχάλης, χάλλη, Mike Buchlover, για να σα κρατήσει την για τι επόμενε δύο ώρε. Η αλήθεια είναι πω κάναμε δύο εβδομάδε και συναντηθήκαμε και. Φύλλου να ομολογήσω ότι μου έλειψε αυτό το απογευματινό μας ραντεβού της Κυριακής. Δεν ξέρω κατά πόσον έλειψε και σε εσάς. ήταν μια αναγκαία, μια επιβεβλημένη ε, απουσία, αλλά δεν πειράζει. Το Xlibris είναι και πάλι εδώ, έτοιμο να συζητήσουμε ε, ό,τι θέλετε και ότι αγαπάτε σχετικά με το βιβλίο, την ανάγνωση και τους αναγνώστες. Γιατί μην ξεχνάμε ότι πάνω απ' όλα ε, οι αναγνώστες είναι αυτοί για τους οποίους γίνεται η εκπομπή. Τα βιβλία από μόνο τους ε, δεν, έχουν, ε, δεν λένε τίποτα. Ένα βιβλίο δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα ε, υλικό ή και άλλο αν θέλετε, από τη στιγμή που σε βιλία, και το οποίο περιμένει τον αναγνώστη για να ζωντανέψει στο μυαλό του, στη φαντασία του, αυτά που κάποιος άλλος, ο συγγραφέας, έχει μεταφέρει στο υλικό. Και η μαγεία της ανάγνωση είναι ακριβώς αυτή η μεταφορά ε, εικόνων, σκέψεων, συγκινήσεων, ιστοριών από τον έναν άνθρωπο στον άλλο μέσω ενός μέσου διαχρονικού θα τολμήσουμε να πούμε ε, δεν έχει σημασία αν μας χωρίζουν χιλιόμετρα αν μας χωρίζουν χρόνια, αιώνες σε ορισμένε περιπτώσεις αλλά ε, η μεταφορά της πληροφορίας είναι κάτι Ας πούμε μαγικό γιατί η μαγεία είναι όμορφο στην καθημερινή μας ζωή χρειάζεται να καταφεύγουμε σε τεχνάσματα και αν σκεφτείτε πόσα πράγματα που θα ρούμε δεδομένα ε, αν τα σκεφτούμε ε, πιο βαθιά θα δούμε πόσο μαγεία αυτά τα πλάτα καθημερινά κρύβουν μέσα τους Πάμε όμως στο πρώτο μας κομμάτι για σήμερα Thank you. Ακούσαμε ένα απόσπασμα, βέβαια, από το κορτέτο για κόρδα αριθμό 7 του Δημήτρη Σουστακόβιτς. Σήμερα οι μουσικές μας επιλογές θα είναι ε, κλασικά κομμάτια, τα οποία όσοι τα συστήνουν, τα συστήνουν σαν ε, ιδανικούς συντρόφους για τον καφέ. Και θα μου πείτε πώς ούσετε τώρα αυτό τώρα, τη σχέση του ο καφές, μα ο καφές έχει πάρα πολύ μεγάλη σχέση, με το βιβλίο. Νομίζω ότι ε, είναι μια ιδανική συντροφιά, ένα τέλειο παντρεμα καφές, βιβλίου και καλή μουσική. Νομίζω ότι οι περισσότεροι θα συμφωνήσουμε σε αυτό και βέβαια δεν ε, ε, είναι επιλογές οι οποίες ε, κατανάγκη θα συμφωνήσετε και εσείς, αλλά τουλάχιστον ε, για τα πρωινά κονσέρτα, κονσέρτα με καφέ να το πούμε έτσι είναι από τα προτινόμενα θα έλεγα από τις προτινόμενε συνθέσεις τα προτινόμενα κομμάτια για να απολαύσει κανεί τον καφέ του βέβαια εμείς θα ασχοληθούμε περισσότερο με τον καφέ και το βιβλίο και είναι μία διαχρονική σχέση αυτή του καφέ και του βιβλίου και πολλό δε μάλλον τη το καφετέριας του καφενείου όχι του καφενείου ίσω με την έννοια που το λέμε σήμερα αλλά της καφετέρειας θα λέγαμε σήμερα και του βιβλίου και φυσικά αφορμή για το σημερινό κεντρικό έτσι ας πούμε σε αγωγικές τη εκπομπή είναι αφενός μεν ο καιρός ο οποίο ε, γίνεται καλοκερνός ε, το σπίτι ε, νομίζω έχει αρχίσει και γίνεται στενάχωρο και φυσικά ε, μας τραβάει ε, το μα τραβάει βόλτα μα τραβάει παραλία έτσι, όχι ακόμα δεν ξέρω αν έχει φτιάξει αρκετά ο καιρός αλλά με πάση περιπτώσει έχει φτιάξει αρκετά για να ε, απολαμβάνουμε τον καφέ μας σε εξωτερικούς ε, χώρους και τι καλύτερο μαζί με τον καφέ μουσική και ένα βιβλίο βέβαια το δεύτερο ε, που με Ενέπνευση α πούμε το κεντρικό θέμα είναι οι δικές μου βόλτες με τα καφέ. Την προηγούμενη εβδομάδα το Ex Libris, δεν ήταν εδώ γιατί ήταν στην, στην Αθήνα. Ε, και εκεί πέρα ε, βιβλίο. προσπαθήσαμε να συνδυάσουμε βιβλίο και καφέ. Και με αυτά θα ασχοληθεί κατά κυριό λόγο σήμερα η εκπομπή. Παμε όμως να... Ακούσουμε, μάλλον σύνομαι, ξέχασα να καλυσπαιρίσω και λέγατε ξέχασα ξέχασα να πίσω τους ακροατές μας που έχουν αρχίσει να μασεύονται ε, σιγά σιγά λοιπόν να ξεκινήσουμε από τον Σάκη Κουροπό το γνωστό συνθέτη και τακτικό ε, συμμετέχοντα στο Music Heaven ε, τη Ρέα η οποία κόκει αυτή την παράδειγμα και Spoiler Alert της Κατακόσμων Σπυρού η γνωστή μας φιλική ιστοσελίδα Είδαμε όλα αυτά τα ωραία βίντεο της κριτικές και συντροφό μας και στους καφέδες στην Αθήνα, θα πούμε περισσότερο γι' αυτό. Και φυσικά τον cross τον απονομιζόμενο και πρόδο, πρόεδρο συγγνώμη, που μας κρατά σε με αυτές στις υπέροχες του κάθε Δευτέρα τα μας άνοιχτα. Ελπίζουμε να απολαύσετε όλη την εκπομπή μας μαζί με φυσικά με την Έλληνα και την Ευελίνα οι οποίες είναι τακτικές ακροάτριες εκτός chat. Πάμε στο επόμενο κομμάτι. Μας γετσουντ γεσχύτ um Terslenrian mit seiner Tochter Lieschen her er brocht ja wie ein Seidelbär. Hört selber was sie ihm getan Life. Und Rollerlei, Hat man nicht mit seinen Kindern. Tochter Lieschen sage, geht ohne Frucht vorbei, was in immer alle Tage meiner Tochter Lieschen sage, geht ohne Frucht vorbei. Hunderttausend oderlei, hat man nicht mit seinen Kindern. Hunderttausend oderlei, hunderttausend, hunderttausend oderlei. Ich meinen Zweck, mir den Kaffee weg. Herr Vater, seid doch nicht so scharf, wenn ich des Tages. Ακούσαμε ένα πόσο πρόβλημα, θα ακούσουμε και άλλα το, και μέσα το πρώτο μέρος από μια σύνθεση του Μπαχ, του Γιώργου Σεμπαστιαν Μπαχ που έχει ακριβώς αυτό το όνομα, η Καντάτα του Καφέ. Με αυτό το όνομα έχει μείνει στην ιστορία και πραγματικά ο Μπαχ, γνωστότερος φυσικά και της θρησκευτικής υφος θα έλεγα στην θέση του Έγραψα όμως και τέτοια κομμάτια και νομίζω ότι είναι ένα ε, ιδανικό κομμάτι για να στολίσει για να επενδύσει συγγνώμη την ε, εκπομπή μας έτσι λοιπόν ε, η καντάτα του καφέ ακούσαμε θα ακούσουμε άλλα αποσπάσματα στη συνέχεια για τη σχέση όπως είπαμε ο καφές με το λιο. Ε, πάντοτε η ανάγνωση και οι μελέτη γενικότερα έχουν συνδεθεί με ε, την ανάγκη συνοδείας θα έλεγα με κάποιο διαγερτικό ε, ρόφημα ή διαγερτικό τρόπο. Πολύ πριν την εμφάνιση του, του καφέ από τα αρχαία χρόνια ε, ακόμα βέβαια η ανάγνωση δεν ήταν ε, αυτό το δημοφιλές χόμπι ή ε, δημοφιλή συνήθεια που έχουμε σήμερα, η είναι, είναι όταν κυρίως μελέτης, ε, μελέτησες δικές φυσικά πολύ διαφορετικές από τις δικές μας, αλλά ίδια από τα αρχαία και τα ρωμαϊκά χρόνια, όσοι μελετούσαν είχαν ε, την ανάγκη κάποιου είδους να το πούμε έτσι, γιατί γιατί α, μην ξεχνάμε ότι η μελέτη και όλοι έχουν περάσει, όλοι δηλαδή, ότι σήμερα η έχουν περάσει από τα θρανία, έχουν περάσει περίοδο συντακτική μελέτες και ξέρουμε ότι είναι κουραστική. Ο εγκέφαλο δουλεύει, α, κουράζεται, και χρειάζεται κάτι για να κρατήσει και να τονώσει ε, το ενδιαφέρον σε αυτό που κάνουμε. Ε, παλαιότερα αυτό γινόταν με διάφορους τρόπους ε, φιλαμέντας, έτσι, το άρωμα από φύλλα μένταση, άλλε τέτοιε ε, θεωρούνταν ότι διαγύρει τον εγκέφαλο. Ε, η δάφνη, έτσι, βέβαια η δάφνη έχει άλλε, όταν την ε, μασούσε έτσι, έχει άλλε ενέργειε, αλλά τουλάχιστον σαν, ε, ε, σαν φύλλα σαν, ε, στον χώρο θεωρούνταν ότι βοηθάει το το πνεύμα, Είσαι επειδή είναι συνδεδεμένοι με την πυθία, δεν ξέρω. Πάντως, έτσι φυτάμε έντονο άρωμα με... όπως και σήμερα χρησιμοποιούμε και τη Μέντα να έτσι με ένα τέτοιο είδος αρώματα, ήταν κοινέ συνταγέ για να συγκεντρώνεται ο μελετητής, ο αναγνώστη στο έργο του. Και φυσικά, όταν... Διαδόθηκε ο καφές την ανάγνωση, νομίζω, ότι είχε βρει τον ιδανικό της σύντροφο. Βέβαια, η Βρετανοί είναι πιο πιστοί στο τέιον στο τσάι παρά στον καφέ, εν και, και παρέμειναν για ε, πολλά και περιμένουν ακόμα και σήμερα. Θα έλεγα παρόλο που και εκεί ο καφές είναι μια αγαπημένη πλέον συνήθεια. Αλλά το, ε, ο χώρος, όχι μόνο ο καφές σα είναι ο ιδανικός σύντροφο για πολύ ωραίε αναγνώσεις και ειδικά όταν πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι, αλλά... Και οι χώροι που συνήθως απολαμβάνουμε το καφέ είναι άρρηκτα, θα έλεγα, συνδεδεμένοι και με την ε, ιστορία του βιβλίου και της ε, ανάγνωσης. Και μην, να θυμίσω εδώ πέρα, γιατί ξέρετε πως η εκπομπή και ο Παραγωγός εκπομπή αγαπώνει την ιστορία, να σας θυμίσω πως ήρθε ο καφέ στην Ευρώπη. Ο καφέ στην Ευρώπη ε, δεν έχει τόσο ε, μεγάλη ιστορία αλλά και γενικότερα στον, ε, στον κόσμο. Το σίγουρο είναι ότι η καφέ στην Ευρώπη ήρθε το 1683 μετά την αποτυχημένη πολιορκία της Βιέννης από τους ε, Οθωμανούς. Ε, φεύγοντας, ε, υποχώροντας, ο τουρκικός στρατός από τη Βιέννη ε, άφησε πίσω του ε, πολλά Φώδια, μεταξύ των οποίων και σε καφέ. Ο καφές ήταν γνωστός ε, όχι μόνο στους Οδωμανούς, αυτοί τον ε, γνώρισαν από τους Άραβες, ήταν γνωστός στον Αραβικό κόσμο αρκετά χρόνια πριν. Τώρα, πόσα χρόνια πριν, δυστυχώ και δεν το ξέρουμε, αλλά λένε ότι ήταν σχετικά λίγα, κάπου εκεί στο 1650, αλλά λένε ότι ήταν ε, ε, γνωστός από πιο παλιά, ε, δεν γνωρίζω, δεν έχω φτάσει σε τόσο ε, βάθος ε, της γνώσης μου περί της ιστορίας του καφέ. Και έτσι λοιπόν, ανάμεσα στα υπόλοιπα, βρέθηκαν και σάκι με καφέ. Οι Ευστριακοί βέβαια δεν, ε, δεν ήξεραν την ακριβώς. είναι. Κάποιος όμως ε, εκεί πέρα γνώριζε, ε, είχε κάνει στην Ανατολή, γνώριζε περί την όσο πρόκειται και έτσι τα ζήτησε και τα και τα πήρε, τα διεκδίκησε το σαγιά το καφέ και πήρε. Και έφτιαξε λοιπόν το πρώτο καφενείο στην καφετέρια, θα λέγαμε σήμερα, το πρώτο καφετέρια στην Ευρώπη και η Βιέννη θεωρείται η πρωτεύουσα του ευρωπαϊκού στυλί τουλάχιστον του καφέ. Ε, και μέχρι σήμερα όσοι έχετε, έχετε τύχει να επισκεφτείτε τη Βιέννη ξέρετε ότι έχει υπέροχα μέρη ε, για καφέ, καφέ καφετέρειες, ε, άλλες πιο παραδοσιακές, πιο κλασικές, άλλες πιο μοντέρνες. Πάντως, ο καφές είναι άρρηκτα, συνδεδεμένος με τη Βιέννη και εκεί πέρα θα πώς ε, είναι άρρηκτα, και με το διάβασμα. Έτσι λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το δεύτερο, ε, το επόμενο κομμάτι από την Καντάτα για καφέ του Μπαχ. Du mir nicht den Koffer lässt, so sollst du auf kein Hochzeitsfest auch nicht spazieren gehen. Ach ja, nur lasset mir den Koffer da. Da hab ich nun den kleinen Affen. Ich will dir keinen Fischweinrock nach jetzt weiter schaffen. Ich kann mich leicht dazu verstehen. Du sollst nicht an das Fenster treten. Einen Sinn Ach, dieses, doch seid nur gebeten und lasst mir den Kopf Du sollst auch nicht von meiner Hand ein silber- goldnes auf Haube ja, ja, oh, du, du, so gibst du mir denn alles zu. Και ακούσαμε το δεύτερο μέρος από την καντάτα για καφέ του Ιωχαν Σεμπάστιαν Μπάχ. Αυτό το δεύτερο μέρος είχε την, γνωσ... την άρεια που είναι γνωστή ως η άρεια του καφέ τι άλλο και φυσικά αφορμή για τις σημερινές επιλογές είναι με ο κύριο ο ανοίγει δε ο καφές που ήπιαμε συζητώντας για βιβλία το προηγούμενο σαββατοκυριακο που οπουσίασε η κουμπή γιατί ήταν στην Αθήνα. Ε, φυσικά πρόλαβα έκανα και μια μικρή αλήθεια γιατί υπήρχαν αρκετές υποχρεώσεις δυστυχώ ε, βιβλιοότσα Αρκα, να το πω έτσι μια μικρή βόλτα σε κάποια ε, κεντρικά ε, βιβλιοπωλεία για κάποια πράγματα και ε, βέβαια το καλό ήταν ότι κατάφερα να συναντηθώ με καλούς ε, φίλους και κυρίως ε, η συνάντηση που μας αφορά έγινε με την ομάδα των βιβλιοσκολίκων ε, που θα τους βρείτε στο Goodreads και φυσικά στην φιλική μας στο σελίδα στο Spoiler Alert ε, και συναντηθήκαμε εκεί πέρα και συζήτησαμε για βιβλία, γιατί άλλο φυσικά ήταν μια οικογενειακή έτσι να το πω, συνάντηση σε ένα πολύ όμορφο και ήσυχο μέρος και έτσι θα πούμε κάποια πράγματα, τουλάχιστον για μέρη που έχουμε πάει στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη βέβαια και φυσικά όσοι μας ακούτε μπορείτε να... Ε, μας αφήσετε μήνυμα με τις δικές σας ε, προτιμήσει. τα αγαπημένες σας μέρη που μπορείτε να συνδυάσετε καφέ και βιβλίο ή συζήτηση για το βιβλίο έτσι λοιπόν ε, βέβαια για να ε, προλάβω εδώ πέρα να πω ότι δεν είναι απαραίτητο έτσι να τα συνδυάζουμε ε, όλα, ε, όλα μαζί και ότι είναι απαραίτητο τα μέρη αυτά να είναι αυστηρά ε, Καφετέρειε έτσι δεν είναι. Λοιπόν, τέλο είχαμε μια πολύ ε, όμορφη συζήτηση. Λοιπόν, ε, εκτό από τον υποφάνο, τον παραγωγό είναι και το άλλο γνωστό, αλλά μαύρα μάτια έχουμε κάνει να τη δούμε. Η μέλος του Music Heaven, η Jazzy. Φυσικά, η Spoiler. ΑΛΕΡΤ, κατά κόσμο να φαντάζομαι ότι γνωρίζετε μέσα από τα ωραία βίντεο που ανεβάζει στο YouTube και στην ιστοσελίδα Spoiler Alert και ψυχή των βιβλίων σχολήκων. Θα ε, μας, μας πει στο chat της εμπειρίας τη και η Τζέννη, η φίλη τη εκπομπή που συνήθως επικοινωνεί μαζί μας από το Facebook. Και λοιπόν με αυτούς τους τρόπους μπορείτε να επικοινωνείτε αφενός μεν από από τον player και τη σελίδα που μας ακούτε. Κάπου έχει ένα κουτάκι που μπορείτε να στείλετε μήνυμα στον παραγωγό. Υπάρχει βέβαια η σελίδα της εκπομπής στο Facebook, το Ex Libris, όπως και σελίδες των ε, άλλων εκπομπών του σταθμού, μπορείτε να επεκίνητε από εκεί. Και φυσικά υπάρχει το chat, το πολύ φιλικό και ζεστό μας chat, μόνο που πρέπει να συνδεθείτε Φοβάστε μια απλή δωρεάν εγγραφή είναι και μπορείτε να συνδέετε με το chat και να έχετε ε, real time να ρίξετε και το κλικό μου επικοινωνία με τον παραγωγό αλλά και με τους υπόλοιπους φίλους που είναι συνδεδεμένοι. Και φυσικά όταν εγγράφεστε έχετε και το μεγάλο πλανέκτημα ότι έχετε πρόσβαση και σε όλο το υλικό του Music Heaven γιατί το site Music Heaven ε, έχει Πολύ υλικό όσον αφορά τη μουσική και τους μουσικούς, δεν είναι μόνο ο σταθμός, έτσι, είναι ένα ζωντανό πολύ ζωντανό κομμάτι ο σταθμό, αλλά υπάρχουν εξαιρετικά άρθρα και πάρα πολλέ πηγές ε, γνώση και πληροφόρηση Και να μην ξεχνάμε φυσικά και τον τέταρτο διαγωνισμό τραγουδιού ε, ο οποίος ε, τρέχει, έτσι... Και δυστυχώς εγώ ε, πριν να ζητήσω συγγνώμη από τα παιδιά που συμμετέχουν γιατί έχασα τη σειρά μου, είχα κάποια τεχνικά προβλήματα και έχασα τη σειρά μου και τη ψηφοφορία, έχασαν τι ψήφου μου στο προηγούμενο γκρουπ και δεν ξέρω τώρα τι πρέπει να κάνω. Ε, δεν πειράζει όμως ε, ο διαγωνισμός είναι εκεί. Ε, τουλάχιστον ρίξτε μια ματιά, μια ματιά ακούστε μάλλον, ε, κάποια ή και όλα θα πρότεινα εγώ τα τραγούδια και μόνο η προσπάθεια ε, πιστεύω ότι αξίζει τον κόπο. Άλλωστε είπαμε και οι ακρότες είναι από τι λίγε που έχουμε να επιλέξουμε τι θα, τι θα ακούσουμε. Έτσι λοιπόν είχαμε μια πολύ ωραία ε, συνάντηση σε ένα πάρα πολύ ωραίο μέρος... Ε, κοντά στο μοναστηράκι, στο στο μοναστηράκι, είναι το καφέ Poems and Crimes, πίματα και γκλήματα θα λέγαμε. Είναι σε ένα νεοκλασικό, θα έλεγα, κτίριο, είναι είναι τον εκδόσιο Γαβριλίδη. Οι γνωστές εκδόσεις Γαβριλίδη, εκεί στο ισόγειο και στο πίσω μέρος έχουν μια ε, αυλή να το πω έτσι, τον πρώην, πρώην θα έλεγα, που έχουν διαμορφώ μια πολύ έτσι, συμπαθητική και ισχύρη αυλή και εκεί πέρα λοιπόν συναντηθήκαμε και ανταλλάξαμε απόψεις για τα βιβλία μας έτσι. Και για την εκπομπή, ε, βέβαια, είπαμε αρκετά πράγματα, ενημερωθήκαμε και είναι καλό. Εμένα μου αρέσει πάρα πολλοί ανθρώπους με του οποίου έχω τακτική διαδικτυακή επαφή που και πού να τους συναντώ και διαζώσεις. Χρειάζεται, χρειάζεται και αυτό και όποτε έχουμε τη δυνατότητα το κάνουμε. Έτσι λοιπόν, να ξεκινήσουμε από αυτό, ένα από τα Ωραία, ωραία μέρη, ήταν η πρώτη φορά που πήγα εκεί πέρα. Ένα από τα ωραία μέρη, λοιπόν, που and Crimes». Uh, αν μπείτε στην, uh, στο σελίδα του, στον εκδάσον Γαβριλίδη, θα το βρείτε στο κεντροί της Αθήνης, πολύ πολύ κοντά στο σταθμό ε, μοναστηράκι. Και φυσικά... Ε, έτσι, επειδή είναι εκδός, δουλειά και, και βιβλιοπολί και γίνονται και διάφορα και, και διάφορα event εκεί πέρα. Μπορείτε να μπείτε να δείτε το προγραμμά του και νομίζω είναι από τα έτσι όμορφα μέρη για βιβλιοφίλους για να πιουν το καφέ τους και είναι να διαβάσουν ή να συζητήσουν χέρια και τη ησυχία την ημέρα και την ώρα που πήγαμε εμείς. Επομένως ε, θα μπορούσε κάποιος άνετα να διαβάζει και το βιβλίο του εκείνη την ώρα, συντροφιά με το ε, ρόφημά του, όχι απαραίτητα τον καφέ του, αλλά εντάξει. Είπαμε, ο καφές είναι πιο στενά συνδεδεμένο με το βιβλίο. Πάμε όμω να ακούσουμε το τρίτο μέρο τη κατάτα του καφέ, του Γιώχανης Σεμπαστιαμπάχ. Mädchen, die von harten Sinnen, die von harten Sinnen sind nicht leichter zu gewinnen. Mädchen, Mädchen, Mädchen, die von harten Sinnen Von harten Sinnen sind nicht leichte zu gewinnen. Sind leichter nicht, leichter nicht. Menschen, die von harten Sinnen, Mädchen, die von harten Sinnen sind nicht leichte zu gewinnen. Man, Den rechten Ort doch trifft man den rechten Ort, oh, so könnt man glücklich fort, oh so könnt man glücklich fort, so könnt man glücklich fort, so könnt man glücklich fort. Man den rechten Ort, trifft man den rechten Ort, oh so könnt man glücklich Ort, so könnt man, so könnt man glücklich. dein Vater spricht. In allem nur den Kopf wendet. Wohlan, so musst du dich bequemen, auch niemals einen Mann zu nehmen. Ach ja, Herr Vater, einen Mann. Ich schwöre, dass es nicht geschickt. κουσαμε το τρίτο μέρος της καντάτας του Καφέ του Johann Sebastian Bach, ένα έργο του Bach αφιερωμένο στον καφέ, αγαπημένο μα ε, τη ε, ε, Ευρώπη, θα έλεγα, ήδη από την εποχή του Μπαχ. Του Βέβαια, Είπαμε ο καφές έχει και τη δική του σύνδεση με το βιβλίο. Είπαμε για τα καφέ της Βιέννης. Ε, να ολοκληρώσω βέβαια τη σύνδεση με το βιβλίο, γιατί στα καφέ της Βιέννης και είναι συνεχεία Όταν ο καφές ε, πέρασε στη Γαλλία και είναι πολύ δημοφιλής εκεί στα καφέ του Παρισιού συναντώνταν συνήθως και η αστική, Να το πω έτσι τάξει της εποχής. Και φυσικά οι διανοούμενοι και εκεί πέρα συζητούσαν και αντάλλασαν ιδέες και απόψεις. Και εκείνη την εποχή που δεν υπήρχε α, φυσικά α, τα ηλεκτρονικά μας επικοινωνίες, δεν υπήρχε τηλεόραση, δεν υπήρχε ραδιόφωνο, ο γραπτός λόγος είτε μέσω των εφημερίδων είτε μέσω των βιβλίων ήταν ο κύριος φορέας διακίνησης Θεών. και έτσι λοιπόν τα καφέ που προσωπικά εγώ τα θεωρώ πως και τις καφετέριες σήμερα μία ενδυνάμει τουλάχιστον συνέχεια της αρχαίας αγοράς των αρχαίων Ελλήνων ή του φόρουμ των Ρωμαίων έτσι λοιπόν μία τέτοια συνέχεια ενδυνάμει έτσι δεν σημαίνει ότι κάθε καφέ Μέρο πίνουμε καφέ είναι προσφέρεται αλλά με πάση περιπτώσει το υπάρχει αυτή η δυναμική θα έλεγα και έτσι του βιβλίου η διακίνηση των ειδών, το βιβλίο, οι συγγραφές οι συγγραφείς συναντούνται και για καφέ και μέσω των καφετεριών, των καφενείων γίνονται γνωστά ε, τα βιλία, τα συγγράμματα και διακινούνται οι ιδέες που σε θα αλλάξουν, πώ έχουμε πει και στην υπόβλη που κάναμε για το διαφωτισμό, θα αλλάξουν τελείως το πρόσωπο της ε, πολιτικής, το πρόσωπο της ε, Ευρώπης αλλά ας επανέλθω στα δικά μας. Βέβαια, ε, όπως μου επισημαίνουν και εδώ στο ε, τσάτ ε, οι φίλοι μας, οι Σπυρού, ε, το, τα καφέ είναι καλά για συζητήσει, αλλά για ανάγνωση προτιμά την ησυχία, την απολύτητη που βρίσκει κύριο λόγο στο σπίτι, μαζί με τον καφέ, όχι με τον καφέ, με, με, με, με τσάι, με καφέ, ναι, ναι, γιατί όχι αυτό αυτός καφές είναι, <χαι> γιατί να το, γιατί να το Έτσι, Βέβαια, θέτει το... ένα βασικό ερώτημα που όλοι οι φίλοι του καφέ ε... αντιμετωπίζουν ειδικά σε χώρες, σε τη δική μας. ζεστό ή κρύος. Mm. Ναι, ένα πολύ βασικό ερώτημα. Δεν θα διαφωνήσω πως ε... Ε... ο καφές παρασκευάζεται, ο τρόπος παρασκευής του καφέ, έτσι... Αλλά και η καλύτερη ανάδεξη των αρωμάτων του της γεύσης του ε, είναι όταν ε, είναι ζεστός. Ε, αν μπορεί να παρασκευαστεί αλλιώ, μην ξεχνάμε ότι όλα αυτά που λέμε κρύους καφέδες ε, ζεστός καφές που τον κρυώνουμε είναι και εκεί πέρα κακά τα ψέματα ε, θα συμφωνήσω ότι χάνουμε αρκή ένα μέρος και των αρωμάτων ε, και της γεύσης. Από την άλλη όμως ε, τα κρύα ροφήματα με καφέ είναι ίσως μονόδρομος για τις κλιματολογικές συνθήκες του καλοκαιριού ε, των ζεστών ημερών σε χώρες τη δική μας. Γιατί εντάξει ένα... και εγώ το, το πρωί σήμερα το πρωί μαζί με το το ε, μέσα με το πρώτο μου βιβλίο, να το πω έτσι, ναι. Κάτι φόμο στο βαλκόρ μου ένα ζεστό εσπρεσάκι, αλλά για κάτι πιο μεσημεριανό, κάτι πιο. <σομίου> Διαρκία αν θέλετε αναγκαστικά θα πάμε σε κάτι πιο πιο κρύο α, δεν ξέρω πώ το συνειδέζεται το καφέ, εδώ είμαστε για να μας το πείτε α, παράληψη προηγουμένω. ξέχασα να καλησπαιρίσω τον Θοδωρή Τωβάρ το ο οποίο μας α, ακούει από τον εξώστη α, καιρό έχουμε να τον δούμε και να καλησπαιρίσω και την α, Χριστίνα η οποία έχει συνδεθεί και στο τσάτ της, uh, του σταθμού μας έτσι λοιπόν uh, την προηγούμενη uh, το προηγούμενο Σοδοκύριακο ήμασταν κάναμε βιβλιοφιλική συνάντηση στο Poems and Crimes Στη, uh, την προηγούμενη χρονιά είχαμε πάει σε ένα άλλο πολυδημοφιλές uh, στέκιο όπως uh, uh, έχει εξελιχθεί και όπως διαβάζω για βιβλιοφιλούς. Είχαμε πάει στο καφέ έναστρον είχαμε κάνει εντύστηχη συνάντηση, πολύ πιο εκτεταμένη και με τα παιδιά από τους βιβλιοσκόλικες και το σπολιερολέρ και τη λέσχε του βιβλίου. είχε μαζευτεί αυτή πάρα ε, ε, κόσμο και είχαμε γνωρίσει πάρα πολλά άτομα και το έναστρον είναι... Ε, της έτσι. έχει καθιερωθεί νομίζω σαν από τα αγαπημένα ε, καφέ των βιβλιοφόρων και ο χώρος ε, βοηθάει ε, για παραπέμπει στο βιβλίο και, ε, και ο κόσμος μαζεύει είναι πώς να το πω, ε, είναι πρόθυμος να συζητήσει αν με τι άλλο ή έχει σχέση με το βιβλίο και μαζεύει αρκετούς φοιτητές ε, η σχέση των φοιτητών με το βιβλίο δεν ξέρω ε, σίγουρα υπάρχει ε, ανάλογα ε, θα μου πείτε αλλά είναι ε, ένα χώρο ο οποίος ε, φωνάζει να το πω έτσι εισαγωγικά ότι είναι φτιαγμένο είναι βιβλίο είναι καφετέρια ε, για βιβλίο για να συζητήσει για το βιβλίο όχι, για να απολαύσει και ένα βιβλίο, κάνει και εκδηλώσει. Τώρα εντάξει, είπαμε: Άλλοι την απόλυτη ισχύ, αλλά να λοιπόν, διαβάζουν ε, οπουδήποτε. Ε, σαν εμένα, α πούμε, που σήμερα, ε, όσοι παρακολουθείτε και στο Instagram, θα δείτε σήμερα έχω το βιβλίο μου στην ε, παραλία. Έχει πρόσθετο στη θάλασσα μέσα, σε, σε ένα παραλιακό beach bar. Αλλά παρόλα αυτά, ε, κατάφερα και διάβασα. Νομίζω ε, πω γίνεται. Είναι στον άνθρωπο δυστυχώ, δεν υπάρχει μυστικό. Ε, είναι άλλοι άνθρωποι που μπορούν να αποστασιοποιούνται από το περιβάλλον τους και να διαβάζουν, να συγκεντρώνονται σε αυτό που κάνουν και να τους απορροφά. Ε, άλλοι δεν μπορούν, θέλουν να έχουν όλο τον κατάλληλο α, χώρο δικατάλληλη ησυχία, κατάλληλη μουσική ίσως, έτσι, για να μπορέσουν να βυθιστούν σε αυτό που κάνουν. Αυτά είναι ε, προσωπικά και δεν υπάρχουν έτοιμες ε, συνταγές για αυτά. Πάμε όμως να συνεχίσουμε με το τέταρτο και τελευταίο μέρος της καντάτας του καφέ. Seiner Tochter Lieschen bald einen Bann verschaffen kann. Doch Lieschen streuert heimlich aus. Kein Freier komm mir in das Haus, er hab es mir den selbst versprochen und rück es auch der Ehestiftung ein, dass mir erlaubt möge sein, den Koffer. Και έτσι ολοκληρώσαμε την ακρόαση τη καντάτας του καφέ του Johann Sebastian Μπάχ, Μια καντάτα που έκρεψε ο Μπαχ, για, για να μνημονίσει το ρόφημα αυτό στην τροχιά των αποδιανόμενων να, να του αιώνες πλέον σε όλο τον um, κόσμο και να συνεχίσουμε να καλυσπηρίσω βέβαια, γιατί θα το ξεχάσω να καλυσπηρίσω και να ευχαριστήσω για τις ευχαίες τον Πέτρο, τον δικό μας τον Πέτρο Τσέρ με την εκπομπή του του Live to Rock κάθε Δευτέρα στις 6 το απόγευμα και έτσι αύριο ελπίζω ότι θα τον ακούσουμε και ζωντανά και α, να πω όμως ότι σήμερα στις ε, ε, 10 ο εθεροβάμωνας δεν θα πραγματοποιήσει την εκπομπή του ραντεβού την επόμενη Κυριακή στις 9 ε, κανονικά έχουμε τις Αλκιόνιδες νότα με την Αλκιόνι δεν έχω κάποια ενημέρωση αν προκύψει κάτι θα σας πω και ένα χαίρομο που λέω στον εξώστη ότι μας ακούει και η καλή φίλη και παραγωστής του Music Heaven η Μέρη Όμικρον έτσι, την οποία περιμένουμε σύντομα να την ξαναδούμε με, έτσι, με εκπομπή, να συμμεταχεί ενεργά, να το πω έτσι. Είπαμε προηγουμένως για beach bar και τέτοια, εγώ καταφέρνω και διαβάζω και στην beach bar, ε, όσοι έρχονται στα μέρη μας την περιοχή της Πρέβεζας, δηλαδή, αυτό το καλοκαίρι ε, θα ευτυχώς θα βρείτε αρκετές υποδομές τέτοιου δηλαδή δηλαδή ε, φέτος λειτουργούν αρκετά οργανωμένα, ε, beach bar καθόλου το μήκο των ε, ακτών και μην ανησυχείτε, δεν έχουν ε, γεμίσει τον τόπο με την έννοια ότι υπάρχουν Πάρα πολλά χιλιόμετρα ελεύθερης ακτίζει όσου θέλουν ε, να απολαύσουν τον μπάνιο τους πιο απομονωμένα. Οι παραλίε δεν είναι κάτι που μας λείπει εδώ πέρα, άλλα πράγματα μας λείπουν. Ε, δεν πειράζει όμως να μην γίνω έτσι. Ε, έτσι λοιπόν, τώρα κατά πόσο να διαβάσει και πέρα, τω, εντάξει είπαμε, εγώ, εγώ καταφέρνω, άλλοι δεν τα καταφέρνουνε και εδώ έχουμε και μια άλλη ενδιαφέρουσα πρόταση όσοι είστε στην Αθήνα και βρεθείτε στην περιοχή του Πορτο ράφτη στη θάλασσα η Σπυρού μα προτείνει το κάσπα. Ε, δίπλα στη θάλασσα ήσυχο με μεγάλη αυλή Μ, πάρα πολύ ενδιαφέρον για όσους ε, κάνετε μπάνια σας λοιπόν προστακείν τα εκεί να το έχετε υπόψη σας γιατί είναι γνωστή βιβλίοφιλο η Σπυρού και κάτι παραπάνω ξέρει από τέτοια πρόταση ωραία μέρη, ε, βέβαια αυτά τα μέρη για, περιμένουμε να μας πείτε τις εντυπώσεις αν τα έτσι; και σας αρέσουν και αν μη, δεν σας αρέσουν είναι και σημαντικό και αυτό να μας πείτε τις ε, εντυπώσεις σας. Άλλο σχετικό μέρος που επισκέφτηκα και φυσικά συνδυάζει το βιβλίο με τον με τον καφέ είναι το καφέ του Παμπλικ στο Σύνταγμα. Ε, το Παμπλικ εντάξει είναι πολύ κατάστημα να το πούμε έτσι εντάξει έχει ηλεκτρονικά έχει ε, μουσική έχει παιχνίδια και Φυσικά έχει και βιβλία. Δεν είναι εξειδικευμένο στο βιβλία, είναι ενήμερο, κανένα δεν είναι νούμερο όμως ο χώρος που έχει πάνω, στο τεράτσο να το πω, ο τελευταίο όροφο, που είναι διαμορφωμένο σαν καφετέρια, μπάρα, έτσι και. Είναι διαμορφωμένο με τρόπο πολύ φιλικό στο βιβλίο. Δίπλα έχει και έθο εκδηλώσεων για βιβλία, που η οποία αυτή και είναι ήσυχη. Μπορεί να πάρει το βιβλίο σου. Ε, σ, ε, όταν δεν έχει εκδήλωση, είναι πρακτικά άδεια. Και έτσι μπορεί να πάρει το βιβλίο σου εκεί πέρα και να καθίσει να διαβάσει με τι ώρε. Με θεά την πλατεία συντάγματο. Δεν ξέρω πώ συγκινεί αυτή η θεά. Πάντω, εντάξει, είναι ένα όμορφο σημείο τη Αθήνα και ε, είναι, ε, παραπέμπει και στο. Ε, το όλο το στήσιμο έτσι, ε, σε προδιαθέτει ράφια, ράφια χαμηλά παντού και στα ράφια εμπλουτισμένα με ε, βιβλία λευκόματα θα λέγαμε το είδος εκείνο των λευκομάτων που ε, τα ονομάζουμε και coffee table books υπάρχει και αυτός ο όρος ε, πολύ ενδιαφέρον ε, coffee table books δηλαδή βιβλία για ε, τραπεζάκι του καφέ συνήθως ε, είναι ε, Μπήκε στην κατηγορία που θα λέγαμε λευκόμα ε, στην πιο γενική κατηγορία με λευκόμετα. Πρόκειται για τα coffee table books, μια και συζητάμε για καφέ και βιβλία. Ε, είναι ε, βιβλία Στο οποία συνήθω είναι αρκετά βαριά να το πω έτσι, γι' αυτό χρειάζονται και ε, ε, τραπεζάκι. Δηλαδή δεν είναι βιβλία λοιπόν, που το διαβάζει κανεί το κρεβάτι. Ε, ο, το κύριο βάρο πέφτει στα, ε, στην εικόνα έτσι και εδώ προσομοιάζουν το λεύκομα, αλλά ε, είναι πιο εμπλουτισμένα με κείμενο, έχουν αρκετό κείμενο, συνήθως μικρό κείμενο, μια σελίδα, μισή σελίδα κείμενο που ε, αναλύει το θέμα συνήθως που παρουσιάζει. Και είναι αυτά τα δουλειά για να συντροφεύουν ε, τον καφέ και συνήθως αυτά τα δουλειά ξεκίνησαν για να δίνουν ε, και για Συζητήσεις σε μια παρέα α, Σε παρέες οι οποίες Θα πίναν σε κάποιο μέρος Τον καφέ τους Και με αφορμή του βιβλίου Θα δίνει θέματα Υπήρχε κάποιο που θα δίνει θέματα Για συζήτηση σε αυτές τις παρέες Κάπως έτσι ξεκίνησαν αυτά Του τα ε, ε, βιβλία Τα coffee table books Βιβλία για τραπεζάκια του καφέ Βέβαια εδώ όμως, στη χώρα μας πάνω στο τραπεζάκι του καφέ, μόνο καφέ δεν ακουπάμε, όπως ξέρετε οι περισσότεροι, έτσι και δεν ξέρω πώς, νομίζω όλοι λίγο πολύ γενιά, που όλοι λίγο πολύ καταλαβαίνετε τι εννοώ, ε, δεν ξέρω πώς σας έχετε νομίσει να κουμπίσετε το φλιτζάκι με το καφέ σας πάνω στο τραπεζάκι του Καφέ κατά τα άλλα, έτσι, Πάνω στο οποίο η μαμά Η φία η γεία έχει απλώσει Το για ε, Βέβαια το καλό της κέντημα Δεν ξέρω πόσοι το έχετε τολμήσει και πόσοι έχετε λέει, Ζήσει για να το οδηγήσετε μετά Πώς λένε στα βιβλία. Αλλά ναι νομίζω καταλαβαίνομαστε Τι εννοούμε έτσι Λοιπόν και με αυτή την ευκαιρία να κάνουμε ενδιαλήματα και εμεί να πάμε να ακούσουμε το επόμενο κομμάτι μας. Ακούσαμε ένα μερό από τη σονάτα για πιάνο νούμερο 4 του Αλεξάνδρου Σκριάμπιν. Ελπίζω να σα άρεσε. Πιάνω και καφέ και βιβλίο. Πολύ αγαπητό συνδεσμό. Και εγώ είμαι από του τυχερού που μπορώ να τα έχω και τελείω live στο σπίτι μου. Εντάξει. Και... Ελπίζω και εσεί να έχετε παρομοίες ε, εμπειρίες, ε, αν μην τι άλλο, δεν είναι άλλο νόημα σε αυτό που λέμε μουσική δωματίο, έτσι να μας συγχωρήσουν <laughs> για τον αστέσμο ή μουσικόφιλ της παρέας. Λοιπόν, τι λέγαμε, τι λέγαμε, είπαμε, καφέ και μέρη μέρια καφέ και που παραπέμπουν και στα βιβλία ένα άλλο μέρος που ε, είχα, ήθελα και να πάω και κάνει και έχει μια ιδιαίτερη συνδέση με τα βιβλία έφερε να πάω στο ε, ας πούμε καφετέρια και ο όρο ε, το δίκει λίγο είναι πιο γενικό το μαγαζί καφετέρια και εστιατόριο και μπαρ όλα αυτά μαζί το γνωστό το ελπίζω ε, ή, γνωρίστε το αν το ξέρετε το κάπου κάπου στο εγάλαιο σε μικρή απόσταση από τον ομώνυμο σταθμό του μετρό έχει αλλάξει το μετρό λίγο τη συνήθεια και τη γεωγραφία της Αθήνας αν δεν απατώμε έτσι λοιπόν αυτό το ε, πολύ συμπαθητικό μαγαζί ε, έχει το ιδιαίτερο ότι και η διακόσμηση και το μενού να το πω έτσι ε, κατά περιόδου είναι θεματικό, δηλαδή κάθε περίοδο έχουν ένα θεματικό ε, ε, μενού διακόσμης και όλο, όλο το μαγαζί δηλαδή είναι συντονισμένο στο ίδιο θέμα. Το θέμα που τρέχει αυτή την περίοδο είναι το θέμα από το γνωστό Τη, τηλεοπτική σειρά Game of Thrones και με μου το λέω γιατί είναι σειρά βιβλίων. Πριν γίνει τηλεοπτική σειρά, είναι η σειρά των βιβλίων. Δεν είναι λέγεται Game of Thrones, η σειρά των βιβλίων λέγεται Το τραγούδι της φωτιάς και του πάγου, Song of Ice and Fire και ο συγγραφέας είναι ο George Martin, το έχουμε πει και άλλε φορές εδώ στην εκπομπή Δυστυχώ, οι περισσότεροι δυστυχώς τέλος πάνω από το, τύπο το καλά και αυτό, αλλά οι περισσότεροι γνωρίζουν την τηλεοπιτική σειρά και λιγότερο τα βιβλία και πολλοί, ιδίω στην Αμερική συγχαίωνε, νομίζουν ότι τα βιβλία γράφτηκαν για την τηλεοπιτική σειρά και κυκλοφορεί και ένα εφειολόγημα θα το έχετε δει σωστά, στα κοινωνικά δίκτυα ότι υπάρχει, υπάρχει ένα ε, ένας τύπος που ε, είναι τόσο, ε, τόσο λαϊκακός που ε, έχει, έχει γράψει ολόκληρη βιβλία, λέει, που αποκαλύπτουν την μπλοκή του Game of Thrones φυσικά είναι η βιβλία του Μάρτιν. Εν πάση περιπτώσει το μαγαζί λοιπόν κατάφερα και πήγα, είναι αρκετά εντυπωσιακό, ε, όντω έχει πέραστη, ε, είναι φάνταστο. Ε, Αν παριστά πάρα πολύ καλά, και σαν διακόσμηση και αυτά που έχει μέσα και τα μικρά. Α, Μεμοραμπίλια, τα αναμνηστικά που δημιουργηθεί για προσφόληση όλα παραπάνω στο Game of Thrones φυσικά και στη σειρά των βιβλίων τα βιβλία και τα βιβλία σε περίπτωτη θέση και είναι ότι τα είδη που προσφέρονται προς κατανάλωση στο μενού το μενού που μόνο το είναι συλλεκτικό θα έλεγα συνδέονται, καταφέρνουν και τα συνδέουν με αυτή τη σειρά βιβλίων που έχει γίνει και τηλεοπτική σειρά και φυσικά το επόμενο θέμα δεν ξέρω ποιο θα είναι. Είχανε και θέμα Χαριπότερ πριν από. στην προηγούμενη σεζόν, να κάνω λάθο. Και συνήθως ε, μαζεύει πάρα πολύ κόσμο το, ε, το μαγαζί. Πάντω, όσοι ε, ε, είστε φαν, πούμε. Τη λογοτεχνίας, των κόμικ και τον τελευταίων. Παρακολουθήστε τι βγάζει κατά καιρό στο ΚΑΠΚΑΠ. Πιστεύω κόσμο, το ότι είναι πολύ εύκολο να μεταβείτε εκεί και πιστεύω ότι εξίζει τον κόπο στον μια επίσκεψη ε, γνωριμίας και είναι έτσι από τα μέρη που μπορώ να πω ότι συμπάθησα. Φυσικά το πετύχα και σχετικά ε, άδειο με λίγο κόσμο δηλαδή και η ισοβουλίτηση και αυτό ξέρω ξέρουν ήταν γεμάτο τελείως πόσο άνετο θα ήταν. Πάντως, σαν διακόσμηση είναι τελειπωσιακό δείχνω ότι θέλουν να κάνουν το κάτι παραπάνω, να συμφυγούν από τα κλασικά και μπράβο τους ε, γι' αυτό. Και ε, εκεί πέρα ναι, ο καφέ, ακόμη και οι καφέδες, έχουν κάποια σύνδεση με τη σειρά του ίδιου και το μενού. Τα εξαιρετικά γλυκά, μπορώ να πω, ναι, τα αγγρικά πράγματι είναι φανταστικά, ε, κολλάζουν ε, και μια, και το είπαμε να ενημερώσω ότι ξεκίνησα να διαβάζω και εγώ τη σειρά των βιβλίων αυτή. Ε, ήδη έχω τελειώσει το πρώτο και έχω ξεκινήσει και το δεύτερο. Ε, να δούμε δεν μπορούσα να το αναβάλω άλλο, άλλωστε ε, γιατί ε, έχει γίνει τόσο δημοφιλής πια και κυκλοφορούν ε, τόσα, τόσα νέα, τόσα, τόσες συζητάνε που θες δεν θες ε, θα πέσεις πάνω σε στοιχεία το οποία θα σου χαλάσουν στη συνέχεια, την α, χαρά της ανακάλυψης κατά την αναγνώση. Επομένως, ε, αναγκαστικά πλέον έχεις να το... Να το διαβάζω και επιφυλάσσομαι να κάνω κριτική και στην τηλεοπτική σειρά όταν θα αρχίσω να τη βλέπω. θα σα ενημερώνω για την πορεία, έτσι να προχωρήσω λίγο τα βιβλία τη σειρά και θα σα κάνω μια α, ανασκόπηση να το πω έτσι και τι προτάσει μου. Αν θέλετε, εν πάση περιπτώσει, όμω, να μην ξεφεύγουμε πολύ από το θέμα, ε, να καλυψώ. Πριν συνεχίσω και τον Δημήτρη ο οποίος έχει έρθει και αυτό στην παρέα μας καλησπαιρίσουμε ε, λέγαμε προηγουμένως ε, για να συνεχίσουμε μάλλον για το που λέγαμε για τα αγαπημένα μέσα στέκια για ε, βιβλίο και καφέ ένα άλλο στέκι το οποίο δεν μπορέσα να το επισκεφτώ αυτή τη φορά αλλά το έχω επισκεφθεί αρκετές φορές στο παρελθόν και προσπαθεί και αυτό να δώσει τη δικιά του ε, το δικό του στο θέμα είναι το Φλωράλ στα εξαρχεία το Φλωράλ δεν ξέρω πιστεύω το γνωρίζετε έτσι, λίγο πολύ στα εξαρχεία όλη την έχουμε ε, κάνει ε, αναπτύσσεται σε διάφορα επίπεδα να το πω έτσι Είχε και τους είναι αρκετά δημοφιλές ε, μαζεύει ε, κόσμο και είναι ε, έχει μερικές πώς θα το πω, Έχει μεριές, ε, προσπαθούν να προωθήσουν το θέμα ε, ανάγνωσης ε, που χαρακτηρίζουν βιβλίο καφέ, έτσι όπως και άλλα είναι μια ιδέα πούμε, στο βιβλίο καφέ στο καφέ με το, ε, με το βιβλίο και έχω ε, ναι, είναι ένα πολύ δημοφιλέ στέκει πιστεύω. Εύλυπη στον επόμενο ταξίδι, την επόμενη πρόποια ώρα στην Αθήνα, να περάσω και από εκεί. Είπαμε, δεν καταφέρα να περάσω από όλο... Όσο θα ήθελα, εντάξει, ό,τι μπορώ έχω περάσει και εδώ πέρα σας τα αναφέρω. Και φυσικά, εδώ είμαστε στο Radio Music Heaven και περιμένουμε και τις δικές σας προτάσεις. Κάποιοι ήδη μας, μας τις έχετε δώσει, αλλά θα χαρούμε να ακούσουμε και τα αγαπημένα στέκια, για καφέ και για βιβλίο και των και τον υπολοιπών. Έτσι. Ε, τώρα θα μου πείτε καλά μα είπε για τα πιτζιπάρα εκεί πέρα στην περιοχή σου, τίποτα που να προσφέρεται για πιο ήσυχη ανάγνωση. Κοιτάξτε, δεν, εντάξει, αν, αν δεν μπορείς να διαβάσεις με ησυχία, περισσότερες ε, καφετήριες που είναι ταυτόχρονα και μπάρ εδώ, στην... Στην περιοχή μας ε, δεν μπορώ να πω ότι προσφέρονται ιδιαίτερα για ανάγνωση, βέβαια τι μεσημερινέ, τι ήσυχε ώρε, εντάξει, σε οποιοδήποτε μέρο διαβάζει. Βέβαια ε, το μέρος εκείνο που πώς να το πω ε, προτρέπει περισσότερο σαν εμφάνιση και σαν ε, και σαν χώρο για ανάγνωση, είναι ένα μικρό έτσι, με ιδιαίτερη διακόσμηση, καφέ μέσα στο κέντρο και αρκετά ήσυχο, ε, θα έλεγα, από το 16% από είναι, έχει πάρα πολύ κόσμο, αλλά τις άλλες ώρες είναι αρκετά ήσυχο και έτσι λίγο ε, ε, σε, σε ήσυχο σημείο χωρίς ξύδιμεσο στο κέντρο των πόζοδρόμων χωρί ε, μηχανάκια, αυτοκίνητα και τέτοια, σε ένα μικρό ε, δρόμο, έτσι ωραίο ωραίος χώρος ε, και λέγεται όσοι βρεθείτε στην πρέπει να ζητήσετε το έχετε και ένα βιβλίο μαζί σας, μπορεί να μνευστείτε και να διαβάσετε ε, ένα άλλο που μπορεί κάποιος να συνδυάσει με, ένα, με, με τα βιβλιοκαφέ, να το πω έτσι. Ε, τα βιβλιοκαφέ είναι χώρος ε, συνάντησης και ε, για αυτούς που ανταλλάσσουν ε, λιένες ενεργο χώρους. Ξέρω κατά πόσο έχετε υπόψη σας, ε, υπόψη σας συγνώμη, αυτό που λέγεται ε, book crossing, υπάρχει και στην Ελλάδα. Ε, ε, είχαμε αναφερθεί... Παλεότερα σε περσυνέκουμπί στο book crossing στην ουσία τι είναι αυτό. Ε, αφήνει το βιβλίο σου σε κάποιο δημόσιο χώρο, και αυτό ταξιδεύει εισαγωγικά. Του δηλαδή, λέμε το αφήνει, το, αφήνεις, το αφήνεις, ακριβώς, για αυτή τη δουλειά για να το πάρει κάποιο άλλο, να το διαβάσει και με τη σειρά του να το ξαναφή ε, και αυτό για να το πάρει κάποιο ε, άλλο. άλλος αυτό λέγεται καμία φορά το λέει και απελευθέρωση βιβλίων και τι καθένα και δικά αυτέ που. Σχετίζονται με το βιβλίο είναι δυνικός χώρο ε, σε σχέση με να το αφήσεις κάπου, θεωρητικά στο το αφήσεις από δεποτέθηση και σε ένα παγκάκι και σε ένα λεωφορείο οπουδήποτε μπορείς να το αφήσεις και υπάρχουν και κάποιοι τρόποι να το παρακολουθεί που, ε, που πηγαίνει. Αλλά οι καφεδέριες ε, και η και ελληνική κοινότητα που δεν ξέρω, Οι καφεδέριες είναι καλό σημείο για ε, τέτοια δουλειά, δικά τέτοιες καφεδέριες που συγχνάζουν δουλειόφιλοι ίσως είναι ιδανικό σημείο για να ε, ασχοληθεί κανένας για να κάνει πράξη ε, αυτά τα ε, χόμπι να το πω όχι ακριβώς χόμπι, ε, κοινωνική ε, περισσότερο δραστηριότητα θα το, θα το έλεγα. Να πάμε όμως στο επόμενο κομμάτι. Και ακούσαμε τη φαντασία νούμερο 7 του Henry Purcell. Λοιπόν, μέρη είπαμε και για καφέ, βιβλίο, για συναντήσει σχετικέ με το βιβλίο. προσφέρεται ε, και έχουμε πει για αρκετά μέρη μέχρι τώρα. Κάποιοι έχει δώσει και τις προστάσεις. Σας ενώ περιμένουμε και άλλες από όσους έχετε κάποια μέρη που σας έχω κάνει ιδιαίτερη εντύπωση να καλυσπίσουμε και την Κριστή που είναι στην παρέα και και την live. Ε, ένα άλλο πιο το οποίο ε, Έχω επισκεφθεί στην Αθήνα πάλι για καφέ... και μου έχει, και έχει σχέση φυσικά και που Μου άρεσε πολύ. Είναι και ο Πολυχώρος Άγκυρα. Ο Πολυχώρος Άγκυρα στη Όλνος και αυτό των γνωστών εκδόσεων. Στο Ισόγειο, στη μια μικρή εσωτερική αλληλή. Φιλόξεν είναι ένα πολύ συμπαθητικό και ωραίο καφέ... το οποίο ε, πιστεύω είναι είναι ότι πρέπει για, ε, για μια συνάντηση για λίγη χαναρώση ε, γιατί στο κέντρο της Αθήνας ξέρετε ότι η ρυθμή είναι λίγο ε, περίεργη φόρβη, έτσι μπαίνεις εκεί μέσα στις εκδόσεις πίσω και βρίσκεσαι σε ένα άλλο ήσυχο χώρο στην καρδιά της πόλης και φυσικά ε, ακριβώ δίπλα είναι το βιβλιοπολείο του πολυχώρου ε, μπορείτε κάτι να το καταναλώσετε αμέσως. πιο φρέσκολη δεν γίνεται το ίδιο ε, πάντα είναι ωραία να ε, ε, ξεφυλίζει η ζωή στο, στο χώρο που τα, τα προμηθεί στα τα χώρα σου που τα, τα είδε και και γι' αυτό έχουν τόσο επιτυχία και ε, αυτά τα και τα βιβλίο καφέ, αλλά και φυσικά όλε αυτέ οι εκδηλώσει, καλοκαίρι είναι θα αρχίσουν σιγά σιγά να ξεφτρώνουν εκθέσει του βιβλίου. Έχει άλλη χάρη εκεί να στέκεσαι πάνω από ένα σφραβδί, να ξαφλίγει από εδώ, να από εκεί, να συζητά με φίλου, με, με γνωστού και να γνωρίζει καινούριο κόσμο μέσα από το βιβλίο. Δηλαδή, εκείνο που δεν ξέρω, επειδή ε, δυστυχώ οι επισκέψει μου είναι αποσπασματικέ. Ε, Δυστυχώς δεν, δεν μπορώ να πηγαίνω, ε, δεν ζω στην Αθήνα, όπω ξέρετε. Επομένως, α, από σπρώσμα το κατεπιστεύω, κατά πόσο είναι εκεί πέρα, σε αυτά τα μέρη, είναι και ένας χώρο γνωριμίας, να το πω έτσι. Αυτό θα μου άρεσε πάρα πολύ. Δεν ξέρω βέβαια ίσω. Κοινωνικές κοινωνικέ δεν προσφέρονται. Γενικότερα οι κανόνε, οι κοινωνικέ, να το πω έτσι, προσφέρονται. Αλλά εκείνο που θα μας είναι εκεί που κάθομαι και συζητάω ή διαβάζω κάποιο βιβλίο, να πούνε από το διπλανό τραπέζι, να, να πω από το διπλανό τραπέζι, πώς θέλω να το διαβάσω, πώ φάνηκε αυτό που διαβάζει, το, το είχα διαβάσει τότε α πούμε. Και που έτσι να γίνονται και τέτοιε γνωριμίες. Και βέβαια υπάρχουν και οι φίλοι που λένε, ε, όχι μόνο οι φίλοι, και αρκετό κόσμο που ισχυρίζεται ότι ε, μπορεί μέσω του βιβλίου που διαβάζει δημοσίω να πει σε εισαγωγικά ε, κάποια πράγματα, να δηλώσει τη δομή, το τι ε, πιστεύει ή το τι αισθάνεσαι εκείνη τη στιγμή. Και φυσικά θα κάνουμε και τη ε, σχετική γνωριμία συζήτηση, και δεν είναι να. Και, ε, ε, ε, δεν, δεν είναι απαραίτητο ότι θα πάμε και εκεί, θα βρούμε τον επιστήφιο φίλο ή τον φίλο που θα έχουμε μια ζωή, ποτέ δεν ξέρεις αλλά εντάξει, έστω και σε ένα μέρος που πας για μία, για δύο ώρες έτσι μας αρέσει και εμάς να πίνουμε τον καφέ μας με τις ώρες και μην πει την, δεν είναι μόνο ελληνική συνήθεια και στη Βιέννη σας πληροφορώ έτσι γίνεται, όλος ξεκουκαλίζει την εφημερίδα το του λιού του στην καφετέρια με τι ώρες και μπορείτε εκεί πέρα θα μου αρέσει όμω να γνωρίσει ένα άνθρωπο να συζητήσει μέσα του για έστω και για αυτό το λίγο χρονικό διάστημα. Και μια διδεικτική επαφή είναι πάντοτε καλό ε, να την κρατά, αν δει ότι ταιριάζουν και οι αναγνωστικέ σα προτιμήσει. Να καλησπίσουμε όμω και το Λουκά που ήρθε και αυτό στην παρέμβαση. Έχουμε και αυτόν καιρό τον, να τον δούμε. Αγαπημένο ε, φίλο και παραγωγό εδώ του Radio Music Heaven. Περιμένουμε κάποια στιγμή να επανακάμψει ε, και αυτό. Και πάμε να ακούσουμε το επόμενο κομμάτι μας. Ακούσαμε ένα απόσπασμα από το έργο του Εγανέσου Σουσό, η πόεμη Ντελαμμούγ Ντελαμέγ, του Έρωτα και τη Θάλασσα. Ε, είπαμε καλοκαίρι, αλλά και πολύ ωραίο κομμάτι. Χαλαρωτικό ότι πρέπει να το συνοδεύσετε με ένα ωραίο και γιατί όχι ρωμαντικό βιβλίο τη Ρωμαντική Εποχή και ο συνθέτη. Και συνεχίζουμε εδώ με τι προτάσει μα για ένα μέρη για καφέ. Ε, και που συνδυάζουν καφέ και βιβλίο κατά προτίμηση. Και έχουμε μία πρόταση, το οποίο έχω επισκεφθεί και εκεί, βέβαια, μία πρόταση από την Ελλάδα, να μην ξεχάσουμε, το βιβλίο Πολύο Καφέ, Αντάτζιο 2, καφέ, ε, στην άφπακτο Δεν ξέρω πώς θα περάσει από την άφπακτο τώρα το καλοκαίρι για τις διακοπές σα, αλλά πραγματικά πέρα από τις τα άλλα όμορφα μέρη που έχει η περιοχή εκεί πέρα, οι πόλεις είναι απάκτω. Ε, πραγματικά αυτό το όμορφο καφέ αξίζει το καφέ βιβλιοβουλείο, αξίζει τον κόπο. Εκτός από τα βρείτε και τα βιβλία και μεγάλες παραγωγέ, αλλά και πιο, ε, πιο ιδιαίτερα βιβλία και ειδικά τα βιβλία που έχουν να κάνουν και με, το, με την περιοχή, αλλά ακριβώ ε, μέσα στην ουσία στον ίδιο χώρο δίπλα δίπλα, το λιπολείο και το καφέ και με αβίτσα από ό,τι θυμάμαι το καφέ βλέπω και στη θάλασσα είναι στο κέντρο είναι στο, στο κέντρο σαν φπάκτο μπορείτε να τα ψάξετε μπορείτε να τα ψάξετε έχουν ε, σε, σελίδες μια αναζήτηση στο facebook, στο google και σε τις άλλες μηχανές αναζήτησης να ειδοποιήσω όλα αυτά τα μέρη που προτείνουμε και με, δεν θα ήταν άσχημο να συνδυάσετε στις διακοπές πάμε πάλι διακοπές πηγαίνουμε από πηγαίνουμε σε μέρη να δούμε καινούργια πράγματα γιατί να μην δούμε και ξέρεις, έτσι, κάτι, κάτι ιδιαίτερο από το να δεις μία ακόμα ε, καφετέρια ένα ακόμα μέρος πας κάπου να συνδυάζει και το αγαπημένο σου χόμπι ή ακόμα και να είναι το αγαπημένο σου χόμπι τέτοια μέρη βοηθούν να γίνει το αγαπημένο σου χόμπι, το βιβλίο και το διάβασμα και ε, άλλωστε τώρα το καλοκαίρι ε, ε, περισσότεροι όσο και ε, να λέμε ε, ε, περισσότερο θα βρούμε ε, το χρόνο μας λίγο η μέρα που μεγαλώνει λίγο η θερμοκρασίε που δεν σε αφήνουν να κάνεις και πολλές, πολλές ε, δουλειές να το πούμε έτσι, ε, λίγο. Ε, όσοι είναι εργαζόμενοι, λίγο θα πάρουν την αδειά του. Οι κάποια στιγμή θα σταματήσουν το διάβασμα. Σφυρίζουν διάφορα εμεί οι εδώ πέρα, τέλο πάντων. Ε, οι μαθητέ, σαφώ θα σταματήσουν το Είναι λοιπόν μια ευκαιρία για λίγο περισσότερο διάβασμα, θα μου και άλλο διάβασμα. Ε, καμία σχέση τώρα. Η μελέτη με την ανάγνωση για ευχαρίστηση. Και, και είπαμε μελέτη για φυτές. Ένας α, ωραίος χώρος, αν και α, όχι απαραίτητα για διάβασμα για λογοτεχνικό έτσι, διαβάζουμε παραπέμπει Αλλά δεν ξέρω πώς έχετε επισκεφτεί το Starbucks στην Κοραή ε, Εκεί πέρα στο Πατάρι ε, Έχει διαμορφωμένο, χωρίς να είναι διαμορφωμένος ε, Προφανώς για ανθρώπους που έχουν ανάγκη να κάνουν από εργασία Να μελετήσουν για αυτές που κάνουν τις εργασίες το. Μεγάλα τραπέζια μπορείς να απλώσει βιβλία και πρίζε έξτρα για λάπτο από ό,τι έχω δει και θυμάμαι. Ε, να σου χώρο εκεί να καθίσουμε με και να μελετήσεις ε, μια και η εξεταστική έρχεται. Είμαι μάλλον είναι σε άλλε χώρε σε, σε εξέλιξη, άλλε έρχεται τώρα εντάξει, κάθε σχολείο έχει το πρόγραμμα λίγο πολύ. Αλλά πάντω είναι μια περίοδο ε, την. Α, την Παρασκευή τελείωσαν και οι Πανελλήνιες για το μεγάλο κομμάτι των υποψηφίων. Καλή επιτυχία έχω, εύχομαι βέβαια σε όλους. Συνεχίζουν με τα τελευταία μαθήματα αυτή την εβδομάδα όσοι έχουν τα μαθήματα επιλογής. Υπάρχουν τα δικά μαθήματα, αθλήματα κλπ. Αλλά εντάξει το κυρίω μάρος των Πανελλήνιων έχει τελειώσει. Ξέρω αν κάποιο από τους ακρότες μας συμμετείχε στη δικασία. Ευχηθώ καλή επιτυχία και... Ως φοιτητέ, να δούμε πούμε έτσι, ως Καθημαικοί πολίτε που λέμε με στόμφο, ε, ας επεκτείνουμε λίγο τις αναγνωστικές μας ε, ε, συνήθειες πέρα των ενεχειριδίων των σχολιακών ή των πανεπιστημιακών, να διαβάσουμε και τίποτε, και τίποτε άλλο. Να καλησπέρισω και την Αστραδενή, η οποία ήρθε και αυτή την παρέα μας και στο chat. Σε ευχαριστώ πολύ και πέρα τη. Και ας ελπίσουμε ότι το καλοκαίρι που έρχεται, ήρθε μάλλον. Εντάξει, έχει κάποιο λίγο ακόμα ο σε άλλε περιοχέ, στο Μάιο. Ε, Μα έκανε κάτι προβλήματα αλλά εν γέννη το καλοκαιριέρχεται και ας ελπίζουμε ότι όλοι θα καταφέρουμε να διαβάσουμε το βιβλίο που όλο αναβάλουμε και ποτέ δεν διαβάζουμε το επόμενο κομμάτι μας Κόπαικε λίγο απότομα μα το κομμάτι δεν πέτυχε εδώ πέρα με τα από το CD. Μεταφράω από το CD υπολογιστή, δεν πειράζει. Ε, ακούσαμε Σουμπερτ Σωναταρπαντζόνε και είμαστε εδώ πέρα στο Reading Music Heaven εκπομπήκης Λίμπρης. Συζητάμε σήμερα για αγαπημένα μέρη που μπορεί να συνδυάζουμε βιβλίο και καφέ. Ήδη Είχαμε ύπαρμε αρκετά μέρη και ε, έχουν κάνει εδώ και οι φίλοι μα διάφορε προτάσει. Το, το, το καλό είναι ότι έχουν αρχίσει και πολλαπλασιάζονται αυτά τα μέρη. Ε, ένα άλλο μέρο που ε, στο κέντρο πάλι τη Αθήνα στο καφέ. Ιανού, το γνωστό στο βιβλίο πολύ στο κέντρο και στην, κοντά στην πλατεία Κουρόη ο σε έχει ένα μεγάλο χώρο και σε χώρο εκδηλώσεων και σε καφέ βέβαια το θέμα είναι να ξεκολλήσει από το ισόγειο του Ιαννού, να ξεκολλήσει από τα ατελείωτα, από τα βιβλία, από τα ράφια εκεί με τα βιβλία και να ανεβεί στο, ε, στο καφέ είναι, ε, εντάξει, είναι σαν ένα βέβαια δύο ξεχωριστή χώρη, δεν έχουν τόσο Άμεση, τόσο αμεσή επικοινή αλλά ε, είναι ωραίο ε, μια καλή ε, λύση όχι, προσωπικά, ε, όχι προσωπική μου αγαπημένη αλλά δεν ξέρω καθενές ε, όπως, ε, όπως αγαπημένα το πω δεν είναι επικοινωνικά το τι μέρες έλος πιο πολύ μέρες πιο ήσυχα με άλλες, ε, και τι επιλογίας του καθενός. Η μουσική είναι ένα θέμα πάντοτε όταν μιλάμε για τέτοια μέρη που επιχειρούν να συνδυάσουν αυτό το χαρακτήρα, την ανάγνωση με το καφέ, προφανώς οι μουσικέ επιλογές είναι ε, πώς να το πω πιο πριν να πιο προσεγμένες ε, δεν μπορεί να έχεις ε, να παίζει ροκ στη διαπασόν και να λες ότι είναι καφέ, Έτσι θέλει πιο απαλά κομμάτια τα κλασική που μου αρέσει εμένα και πάλι όχι όλα τα κομμάτια της κλασικής δεν προσφέρονται. Όλα πιστεύω ότι οι επιλογέ που έκανε σήμερα α, συνάδουν με ηρεμή συζήτηση με διάβασμα ε, και φυσικά και jazz ίσως ανάλογα. Πάτα τα κομμάτια θέλει μία λοιπόν τόσο στο είδος μουσικής, όσο και στην ε, ένταση της μουσικής κάτι που τίνουν και το αμελούν όλο και περισσότερα ε, καφέ και ξέρετε σε μέρη που τυχαίνει και επισκέπτομαι και σταματάω για ένα καφέ βλέπεις ας πούμε στην, στην απόδειξη yeah, για δεξοδιοφορολικούς για λόγους δεξοδοποιούς να γράφει πούμε, παραδοσιακό καφενείο και, λοιπά και, λοιπά. και την ίδια στιγμή τι... να ακούσα από τα μεγάφωνα τα τελευταία χιτάκια, να το πω έτσι. Ε, δεν ξέρω ανάλογα τι θέλει. Θέλει μια... <coughs> θέλει μια προσοχή. Αυτά γιατί μην ξεχνάμε η μουσική συμβάλλει πάρα πολύ στο χαρακτήρα που θα δώσει σε ένα μαγαζί. Όπως θα και σε μια εκπομπή και εντάξει δεν ξέρω... Ε, ε, ε, ε, δεν ξέρω κατά πόσο άλλη μουσική συνταγή θα ήταν επιτυχημένη με μια εκπομπή σαν τη δική μου. Εσύ, βέβαια εντάξει μπορείτε εδώ είμαστε στο chat, έχουμε το όλος τρόπος ευπινίας, να μου πείτε και εσείς τι απόψεις επί του θέματος και ε, να μην ξεχνάμε ότι ένα ε, από πτά... τα... Μεγάλες, ε, μεγάλη πλενοκτήματα, με μεγάλη δύναμη του διαδιεκτυακού ραδιοφώνου ακριβώ αυτή η άμεση επικοινωνία που μπορεί να έχει κάποιος με τους παραγωγούς των εκπομπών. Ε, η άμεση τόσο η συγχρονισμένη, σύγχρον, δηλαδή real time, είπαμε, ε, αυτή που γίνεται αυτή τη στιγμή όπως εδώ στο chat ή με τα άλλα μέσα, ή στο μέσο facebook, αλλά και μέσω του E-mail ή μηνυμάτων ε, μέσω των ιστοσελίδων των σταθμών μπορεί κάποιο να ε, επικοινωνήσει πολύ πιο άμεσα με του παραγωγού από ότι παλαιότερα. Ε, μία παράληψη, συγγνώμη από την αρχή τη εκπομπή, ξέχασα να περισσότερο και του φίλου και φτάνουμε στο τέλο. Ξέχασα να καλυφθείρει του φίλου μα μέσω του Live 24 όπου εκεί. Και εκεί έχει παρουσία ο σταθμός μας και είναι μια ευκαιρία θα έλεγα πλατφόρμες όπως αυτή του Music Heaven που βλέπετε συνδυάζουν πάρα πολλά πράγματα μουσική ο αντιλισμός του site αλλά βλέπετε πόσο επεκτείνεται, πόσο μπορεί να επεκταθεί τόσο ό, ε, όσον αφορά το μουσικό κομμάτι όσον αφορά όμως και το θεματικό ε, κομμάτι πόσο όλα αυτά πατερεύονται σε εισαγωγικά ε, πιστεύω ότι ε, ε, ε, Αξίζει το, τον κόπο ε, αυτές οι ώρες που κάποιο αναγκαστικά θα είναι στον υπολογιστή. Θα είναι ε, βέβαια τώρα είναι σχετικά εύκολο με την διάδοση του διαδικτύου. Ε, μπορεί κάποιο να ακούει και μέσω του tablet ή του κινητού του τηλεφώνου. Ε, εντάξει, αλλά κατά κύριο λόγο το, ο υπολογιστή, ο σταθερός ή τώρα όλο και πιο συχνά ο το laptop που λέμε. Είναι ο πιο συχνό τρόπο ακρόαση και ε, συμμετοχή, ε, αν θέλετε. Ε, και εγώ α πούμε, μετά ας, που κατά και τα σχέδιά μου για απόψε. Δηλαδή, μετά την εκπομπή, αυτό θα, θα κάνω. και τα διαδικαστικά εδώ πέρα θα. Ε, για το βραδάκι θα βγω καιρού επιτρέποντος στο μπαλκόνι μου ε, μαζί με το τάβλε του οτιδήποτε συντροφιά με τη μουσική του Ready Music Heaven με ένα ποτηράκι κρασί. Έτσι να απολαύσω τη βραδιά με την καλή μουσική που βάζουν εδώ οι παραγωγοί μας. Με ξεχνάτε ότι ακόμα και όταν ακούτε ε, δεν υπάρχει εκπομπή και ακούτε τραγούδια. Ε, Τα τραγούδια αυτά δεν είναι ε, μια τυχαία λίστα. Οι λίστες που παίρνουν είναι επιλεγμένες από... Του ε, παραγωγού και τα άλλα μέλη του Music Heaven που ασχολούνται με αυτές είναι εντάξει, το μόνο που λείπει είναι η φωνή του, των παραγωγών στην ουσία, όμω τα τραγούδια δεν είναι έτσι μια συλλογή, ένα CD που του βάλαμε κάπου και παίζει. Είναι επιλεγμένα ε, και διαλεγμένα σαν να ήταν για κανονική σε εισαγωγικά εκπομπή. Πάμε όμω να ακούσουμε το επόμενο κομμάτι μα. Thank you. Ακούσαμε το ε, κουαρτέτο, ε, του, απόσπαρα από το κουαρτέτο εν 1 του Τσαϊκόφσικη. και είμαστε, πλησιάζουμε στο τέλο του σημερινή μα εκπομπή, η οποία ασχολήθηκε με αγαπημένα μέρη που συνδυάζουν ε, καφέ ε, και βιβλίο και πιστεύω ότι είναι ε, εκτός από τα μέρη αυτά και κατά κύριο λόγο ε, ο καθένα έχει και τα αγαπημένα του σημεία στο σπίτι για να διαβάζει ε, κάποιους καναπές, κάποιο κρεβάτι, κάποιο πολυθρόνα ε, μπαλκόνια, σαλόνια ο καθένας έχει τη μεριά του να το πω έτσι που αισθάνεται άνετα να καθέσει με το βιβλίο του τους κάνουμε... Κάποια στιγμή και εκπομπή, ειδικά για τι μεριέ μα που απολαμβάνουμε τα βιβλία. Εντάξει, θα, θα δούμε. Ε, το θέμα είναι ότι ε, αυτά τα μέρη, τέτοια μέρη, ε, εκτός από την, α, πώς το πω, την όθηση, αν θέλετε, που, που δίνουν στην αγαπημένη μας συνήθεια, στο αγαπημένο μα χόμπι, ε, προσφέρονται και σαν τόπο συνάντησης με αφορμή με αφορμή του βιβλίου ή τα βιβλία γενικότερα αλλά όπως είπα θα μπορείτε να δω να εξελίσσετε και σε τόπους γνωριμιών με ανθρώπους ή συζητήσεων με ανθρώπους που δεν τους έχουμε συναντήσει ποτέ βέβαια αυτό προϋποθέτει και λίγο εντάξει πέρα βάση να το πω έτσι, των κοινωνικών συνηθιών, αλλά δεν νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο δεν είναι εφικτό. Ε, το θέμα είναι ότι αυτά τα μέρη από τη διαπίστωσα έχουν αρχίσει να τράβανε και το. Τις... <Συλίου> Αποχαιρετήσω με ένα κορτέτο εγχώρδων πάλι του Λούντβικ Βαμπετόβεν. Σα ευχαριστώ καταρχά όλου για την ακρόση και για την παρέα όσοι ήσασταν εδώ πέρα στο chat, μαζί με, με, με τα μηνύματά σα. Ε, εύχομαι σε όλου ε, μια καλή εβδομάδα και ε, καλέ ε, αναγνώσει. Από μένα. Jesus.